Στίχη 17 24. Τα μεγάλα προνόμια των μαθητών του Χριστού. 17. Επέστρεψαν δε από την περιοδία των Ιεβδομήκοντα με χαράν και έλεγον «Κύριε, και αυτά ακόμη τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμά για τις επικλήσεις του ονόματός σου». 18. Είπεν δε προς αυτούς. Αφού του το έργο μου, αλλά και όταν σας έστειλα εις περιοδία και τώρα που ήλθατε και μου αναγγέλλετε τας διώξει αυτάς των δαιμόνων, Έβλεπα τον σατανά να χάνει την εξουσία και το κράτος του. Τον έβλεπα να πίπτει συντριμμένος χάμου από το ύψος της εξουσίας του και από τα σανωτέρα σφαίρας του εναερίου κόσμου, όποθε νήσκει την κυριαρχία του. Να πίπτει δε τόσο γρήγορα και φανερά και με τόσο πάταγον, όπως πίπτει η αστραπή. 19. Είδω εγώ σας δίδω τώρα εξουσία κατά του σατανά πολύ μεγαλυτέραν από ό,τι σας έδωκα όταν σας εξαπέστελον εις το σας δίδω εξουσία να νικάτε και να αποδοπατείτε πάντα τα όργανα του σατανά, που σαν φίδια και σκορποί επιβουλεύονται και χύνουν το δηλητήριον υπούλος ιστας ψυχάς των ανθρώπων, για να θανατώσουν αυτάς. Σας δίδω εξουσίαν να κατανικάτε όλην τη δύναμη που διαθέτει ο εχθρός του ανθρώπου, ο σατανάς, εις τρόπον ώστε κανένα μέσον από όσα θα χρησιμοποιεί αυτός προ παρεμπόδιση του έργου σας, να μην τελεσφορεί. Και τίποτε από όσα αντίον σας μηχανάτε αυτό αυτός δεν θα σας αδικήσει η βλάψη. 20. Αλλά ομω η όλη σας χαρά ας μην περιορίζεται σε αυτό και ας μην χαίρετε δι' αυτό, δια το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται ισάς. Δεν είναι ειδικό σας κατόρθωμα αυτό. Είναι χάρις και δωρεά που σας έδωκα εγώ και προσέξατε να μην κυριευθείτε από ίηση και αλαζονίαν για το χάρισμα τούτο. Χαίρετε δε περισσότερον, διότι τα ονόματά σας, λόγω της πίστεώσας, σα, εγγράφησαν στου τους ουρανούς και είστε εκεί πολυτογραφημένοι με όλα τα δικαιώματα της απολαύσεως των αγαθών της Επουρανίου Κοινωνίας και Βασιλείας. 21. Κατά αυτήν την ώραν, ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηρωτά την χαράνη στα βάθη της ψυχής του και είπε «Σε ευχαριστώ, Πάτερ, ο Κύριον και Εξουσιαστήν και Κυβερνήτην Πάνσοφων και Δίκαιων του ουρανού γη. Σε ευχαριστώ, διότι πανσόφος και εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψε στας μυστηριώδης και ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σοφή και συνετή και εφανέρωσε στα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς και αφελής και ταπεινούς ανθρώπους. Ναι, σε ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις και τέτοια υπήρξεν η αγαθή και δικαία θέλησή σου. 22. Και αφού εστράφει προ του μαθητά, είπε: Όλα παρεδόθησαν ει σε από τον πατέρα μου, και έλαβα και ω άνθρωπο πάσαν εξουσία και δύναμη. Και επειδή, ω λόγο, έχω την αυτήν ουσία με τον πατέρα μου, και είμαι άπειρο ω εκείνο, κανεί άλλο δεν γνωρίζει τελείω τον Ιών και ποια είναι η φύση και ευουλέ του ιού, παρά μόνον ο πατήρ. Και κανεί δεν γνωρίζει τον πατέρα κατά βάθο και κατά την ουσία αυτού, παρά μόνον ο ιός, Εν μέρη δεν τον γνωρίζει και εκείνος εις τον οποίον ο θα θελήσει να τον αποκαλύψει. 23. Και αφού εστράφει προς τους μαθητάς, τους είπεν ιδιαιτέρως. Άξια μακαρισμού είναι τα μάτια που βλέπουν με το φως της πίστεως και εννοούν αυτά που βλέπετε εσείς. 24. Και είναι άξια μακαρισμού τα μάτια αυτά, διότι σας διαβεβαιώ ότι πολλοί προφίτε και βασιλείς, όπως ο Αβραάμ και ο Μωυσής, και ο Δαβίδ και ο Ισαΐας ήθελσαν να είδουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν τα είδουν. Και πόθησαν να ακούσουν αυτά που ακούετε εσείς και δεν τα ήκουσαν.